Ο Υπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Ω Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπο, Ο Λέω. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπο, εξισωθήκαμε. Το χειρίστηκε καλύτερα από όλο το πλανήτη. Δεν μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος Γλιτώσαμε και εμείς για το θάνατο Ζούμε, να σταυροκοπηθούμε Επειδή ζούμε και το οφείλουμε στον έναν που είναι πρωθυπουργό Όπως λέει εδώ ο φίλος από την Καβάλα Συνέλληνας, υγιέστατος όπως έχετε καταλάβει Δεν έχει προσβληθεί από κανέναν ιό Βλέπει Μτσότακι ο Σωτήρα Θεωρείται ότι ζει οφείλετε στον Σωτήρα Κυριάκο Μητσοτάκη, και αισθάνεται την ανάγκη, μόλι δει την κάμερα και το μικρόφωνο απέναντι, να το μοιραστεί μαζί μα και μπράβο του, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι όταν μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το σωτήρα όλων ημών. Στο Αγίο Όρο δεν πολλοί πιστεύουν τέτοια. Ακούσατε και την πρώτη είδηση: 8 σε μία μονή ε, του Αγίου Παύλου και κάτι άλλα κρούσματα από εδώ και από εκεί. Παράξενο, παράδοξο, διότι όλοι ξέρουμε ότι ο ιό δεν μεταδίδεται μέσα στι εκκλησίε. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο θέμα. Ε, ο Κυριάκος Βελόπουλος ε, παίρνει σειρά, μετά αφού σώσαμε τον συγκεκριμένο συνέλληνα και ζει εξαιτία των όσων έχει κάνει ο ένας και μοναδικός πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος Βελόπουλος μιλάει για τους αιώνες των αιώνων. Και μου με ο Δεμιτζάκης να απογρέψει εμένα η πίστη μου ρε παιδιά. Αυτό είναι το μεταφυσικό μου στοιχείο. Αν μόνο την Κοινωνία... Πάντως όλα είναι τελίκομαι. λίγο πιο επικίνδυνο να κοινώ κουτάλι προσ... με έναν ξένο. Μπερδεύεται την ναι. τροφή ναι. με ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Η Θεία Κοινωνία είναι η θεία Κοινωνία, σώμα και μακερίου. Η λαβίδα που χρησιμοποιείται για τη ναι. Θεία Κοινωνία είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Mm -hmm. Έτσι. Το οποίο είναι στου αιώνες, των αιώνων mm -hmm. να το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δεν έχει σημαίνει την τεχνολογία σας. Η τεχνολογία είναι τεχνολογία. Αλλάζει, φεύγει, έρχεται. Αυτό είναι ένα μυστήριο στους αιώνες. Αμήν. Δεν μου αποδεικνύει ότι μεταφέρεται από τη Θεία Κοινωνία ο κοροναϊός. Αμήν. Καταχάς να επισημάνω ότι σήμερα αφορά ο μάσκα πανδημίας, πυρκαγιών και όλων των λοιπόν. Ο τελευταίο είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Έδωσε χθε τέσσερι ώρε συνέντευξη ο Βελόπουλο πριν, είπε του αιώνε των αιώνων. Δεν χρειάζεται καμία επεξήγηση. Μιλάει για τη θεακή κοινωνία. Απεδείχθηκε μετά όσα ακόμα από το Άγιο Ορό και διάσπαρτα κάτι πατριάρχε στην Ουκρανία, κάτι Μητροπολίτε από εδώ και από εκεί. Δεν χρειάζεται σοβαρή συζήτηση. Δεν αντέχει το θέμα σοβαρή συζήτηση. Ο τελευταίο αυτό είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Χθε από την τετράωρη συνέντευξη κάποια στιγμή κάνει ένα αστιακι με τι μάσκε. Και επειδή καταλαβαίνει ότι είπε αστείο και επειδή νιώθει μέσα του ότι πρέπει να είναι σοβαρός, φρενάρει το αστείο, όπως το κάνουμε με πολύ πλάκα, όπως το κάναμε παιδιά, όπως το κάνουνε διάφορες καρικατούρες στο θέατρο, φρενάρουν απότομα το αστείο, επανατοποθετούν τη φωνή με ένα βήχα, με ένα ελαφρύ βήξιμο και λέει μετά κάτι σοβαρό. Ε, αυτό έκανε ο Δώσανε την παραγωγή των μασκών στα παιδιά, σε μια εταιρεία η οποία παράγει μεταλλικές κατασκευές ε, περικεφαλαίες τα έφτιαχνε όχι μάσκες γιατί, γιατί μάλλον έχει κάποια φιλική σχέση όπως πληροφορούμαστε ο Πρωθυπουργό με τον Ιδιοκτήτη με ανάθεση τι είναι η εικόνα σήμερα και μετά από αυτό το φιάσκο με τις μάσκες που έχουμε καταντήσει να είμαστε στη χώρα με τα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα μασκών να μαθητή λοιπόν νομίζω ότι ο καθένας πια μπορεί να καταλάβει πού πορευόμαστε. Λοιπόν. Να σοβαρευτούμε, πρέπει να σοβαρευτούμε. Ακόμη δεν έχει συμφιλιωθεί με τον εαυτό του. Ακόμη δεν είναι ειλικρινής. Δεν μα πέφτει λόγο. Ο καθένα τον βλέπει όπω θέλει. Προφανώ δεν είναι αυτό κριτήριο για να ψηφίσει να μην ψηφίσει κάποιον. Για πολλού μπορεί να είναι, αλλά ακόμα νιώθει ανασφάλεια. Έχει γίνει πρώτηπουργό 4,5 χρόνια. Ήταν αρχηγό, είναι τώρα τη αντιπολίτευση. Προσπαθεί να πείσει ότι έχει αλλάξει και παραμένει α και όχι αληθινό με αυτά που νιώθει μέσα του. ξαναλέμε δεν μα πέφτει λόγο. Πάμε παραπέρα. Η λύση το φάρμακο για τον κορονοιό έχει βρεθεί. Γιατί να φοράσουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Για να μην κολλήσουν κοροναϊό. Ναι, κοροναϊό, εντάξει. Καλύτερα να φάμε σκόρδο. Καλύτερα να φάμε σκόρδο. Καλύτερα να φάμε σκόρδο. Την έχει βρει τη λύση, κυρία, και πολλοί συμπολίτε μα, το σκόρδο. Για οτιδήποτε γίνεται, το σκόρδο είναι το φάρμακο, είναι η απάντηση. Όποια ερώτηση και αν θέσει κάποιο, τρώνε σκόρδο και πιστεύουν ότι επειδή είναι καλά, αυτό οφείλεται στο σκόρδο. Προφανώ έχει ευεργετικέ ιδιότητε, όπω πολλά προϊόντα τη φύση, φρούτα, λαχανικά, ζαρζαβατικά έχουν ευεργετικέ ιδιότητε. Αλλά να είναι και το αποτελεσματικό φάρμακο για όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει αποδειχθεί από του επιστήμονε, αλλά τι ξέρουν οι επιστήμονε. Εδώ ξέρουν οι άνθρωποι, στην Ελλάδα ειδικά. Ξέρουμε περισσότερα και από του επιστήμονε. Τσάμπα σπουδάζανε δεκαετίε. Εμεί εδώ τα γνωρίζουμε όλα. Άλλωστε, εμεί εδώ έχουμε και τον Σωτήρα, ο οποίο καλεί τον Σωτήρη. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά. Πάμε Σωτήρη να δούμε λίγο την, την παρουσίαση. Α, για περάστε δεσμοί, Σωτήρη. Ορίστε, κατήστε κάπου. Το σύστημα υγεία θα μα τα πει και ο Υπουργό είναι σε καλά χέρια. <Ροί> Αυξάνονται μεν ο αριθμό στο διασωλωμένων, αλλά δεν υπάρχει κάποια πίεση, κάποιο πρόβλημα στι μονάδε δρατική θεραπεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Πάμε σωτήρι! Εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάμε καλά. Πώς θε θε να σπινεί λοιπόν, ε? Πάμε σωτήρι να δούμε λίγο την, την παρουσίαση. Σωτήρι, γυρνά <laughs> τα θα φαρμακοποιήσω. Εν Πρωθυπουργός ένας είναι η Μητσοτάκης Καλά αυτός ο άνθρωπος σωθήκαμε Ρένα μου σωθήκαμε. Σωθήκαμε, ρένα. σωθήκαμε Ρένα μου Η Ρένα έχει σωθεί με το Λαχείο Εμείς εδώ σωθήκαμε με το μεγάλο Λαχείο Που είναι ο Κυριάκος Βέβαια είμαστε πολύ τυχεροί σαν έθνος, σαν λαό, Σαν πολίτες, σαν εκλογικό σώμα Διότι δεν έχουμε μόνο τον καλύτερο πρωθυπουργό Τώρα που μας έσωσε από το θάνατο Έχουμε και ένα αμονή πρωθυπουργό, έτοιμο να κυβερνήσει. Νιώθετε έτοιμο ότι μπορείτε να αναλάβετε εκ νέου τα ενία τη διακυβέρνηση τη χώρα. Με ρωτάτε ένα αισθάνω έτοιμο ε, ε, αύριο αυτό με ρωτάτε. Ε, Σα απαντώ, αισθάνομαι με έτοιμο χθε, όχι αύριο. Παραγια μου! Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από πιο δύσκολε τιμέ διακυβέρνηση από αυτέ που. Με Μεγαλύτερε δυσκολίε εξήγησα πριν. Ε, Μα δίνει και μου δίνει τη βεβαιότητα. Ότι όχι απλά είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε oh, oh, oh. τη δύσκολη ευθύνη σήμερα αλλά ότι είναι πραγματικά έλλειμμα σοβαρό για την κοινωνία και για τη χώρα το γεγονός ότι ήρθε μια πολιτική αλλαγή και ανέλαβε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση την ώρα αυτή της κρίσης που χρειαζόταν ακριβώς αντίθετο. <Τι> Σε σε παντόρι τον ομέτι χθε, όχι αύριο. Οχ, Παναγία μου. Πώ αργή, πώ αργή, πώ αργή, πώ αργή, θα τραβήξω πώ αργή, πώ αργή, πώ αργή, πώ αργή, Λίγο, όχι πολίτες. Έχουμε πατήσει γενικότερα με όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Δηλώνουν όλοι έτοιμοι από πριν. Γιατί όσο είναι στην αντιπολίτευση προετοιμάζονται και μόλις έρθουν στην κυβέρνηση παρακολουθούμε τους ερασιτεχνισμούς και την άρπα κόλλα να ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα, να σπάει όλα τα κοντέρ και μετά να βρίσκουν και γελίες και παιδαριώδεις ε, δικαιολογίες για να προετοίμαστε το κρατικό μηχανισμό και, και και είναι έτοιμος λοιπόν. Όχι μόνο είναι έτοιμος, όπως δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τώρα που δεν κάθεται στη συγκεκριμένη καρέκλα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Εγώ δεν σας λέω ότι θέλω να κυβερνήσω γιατί μου έλλειψε η καρέκλα της εξουσίας σε προσωπικό επίπεδο μου έλειψε καθόλου, να ξέρετε. Βέβαια. Λέω όμως ότι είναι όρημο τέκνο της ανάγκης ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ξανά. Αχ, θα ξεσκίσω τα πλήγκια μου. Όχι, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, αλλά είναι αναγκαίο. Όχ, καλός Όχ, την πατήσαμε, λέω, ε. Έχουμε σωθεί. Το ξέρουμε όλοι και γι' αυτό νιώθουμε ιδιαίτερω ευτυχισμένοι κάτω και αυτού του τόπου. Ε, Ούτω ο τωρινό πρωθυπουργό προσπαθεί με πολύ μεγάλο πάθο και έχει καταφέρει πράγματα. Αν δείτε τα δελτία ειδήσεων, θα πιστείτε. Όχι να κοιτάξετε τη ζωή σα. Τα δελτία ειδήσεων έχουν σημασία. Η ζωή του καθενό δεν παίζει κανέναν απολύτω ρόλο στην απόφασή του, στην όποια απόφαση. Σημασία έχει να είναι ευχαριστημένα τα δελτία ειδήσεων. Τα δελτία είναι ευχαριστημένα, οπότε τελειώνουμε. Και αν δεν καταφέρει, ή δεν πάει κάτι καλά, ή βαρεθούμε τόσε επιτυχίε από τον τωρινό, είναι σε αναμονή ο επόμενο, ο οποίο είναι έτοιμο από χτε. Το χτε το θυμόμαστε ακριβώ. Οπότε προδιαγράφεται και ένα πάρα πολύ όμορφο αύριο. Από ποια οπτική να το δει κανείς, ή την από εδώ, ή την από εκεί. Να μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα, φίλη σύντροφο Σιριζέ. Έχουμε Τσίπρα σήμερα, γιατί χτε 4 ώρε μιλούσε. Λογικό είναι. Έκανε κάποιε εξαγγελίε. Αν θέλουμε στην πορεία. Ανάκαμψη τη οικονομία να περπατήσουμε όλοι μαζί και εμεί αυτό θέλουμε. Τότε χρειάζονται ριζοσπαστικέ λύσει, βάζοντα ω πρώτη προτεραιότητα την ρευστοποίηση των περιουσιών όλων των πολιτών και αφαιρώντας πλήρω το πλαίσιο προστασία στι πρώτη κατοικίε. Μοντάζει, μοντάζ. Μην ταράζετε. Το κάναμε έτσι για ένα σχετικό παιχνίδι επειδή βλέπω τα νεύρα των συζητών δεν είναι καλά ενώ χάσαν την εκουσία πριν 1,5 χρόνο. Δεν είναι και τόσο καλά, οπότε. Δεν θέλουμε να σας πολύ ταράζουμε Αυτός ο λαός είναι και τυχερός Γιατί έχει ένα αναμονή προθυπουργό. Έχει νυν προθυπουργό, Αλλά του έκατσε η πανδημία Και όλο αυτό ένας καλαματιανός τώρα συμπολίτης Όχι σαν την καβάλα των άλλων που έλεγε Ότι σωθήκαμε από το θάνατο με το Μητσοτάκι Ένας καλαματιανός ίδιας αντίληψης Το ίδιο φανατικός και με τεκμηριωμένη άποψη Λέει γιατί είμαστε λαός Η οικονομία ήτανε που βρήκαμε έναν καλό πρω, πρωθυπουργό και μας έτυχε αυτό. Από τότε η οικονομία έπεσε έξω. Μπείτε στο λεξικό τη λέξη πανδημία. Τι σημαίνει. Ναι. Έχουμε πανδημία. Πανδημία σημαίνει Λιμός, πανούκλα, γρήπη που σκοτώνει εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Έχουμε αυτό το πράγμα. Εδώ βελόπουλο θα ήταν τα ερωτήματα, αμφισβητώντα προφανώ όλα αυτά που λένε οι επιστήμονε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και κάποια εκατομμύρια γιατρών, επιστήμονων, ερευνητών για το συγκεκριμένο θέμα. Όλου αυτού του εκατομμύρια γιατρού, επιστήμονε, ερευνητέ, του εμπιστευόμαστε για τον πονοκέφαλο, για τον πονόδοντο, για πολύ ελαφρύτερα θέματα από τα οποία δεν πεθαίνει κιόλα. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα τη πανδημία δεν του εμπιστευόμαστε. Είναι μια κατηγορία. Πολιτών σε αυτόν τον τόπο και σε άλλου τόπου. Ο Βελόπουλο προσπαθεί να τσιμπήσει και ψήφου για αυτά τα λεφτά. Ο Βελόπουλο, ο οποίο πουλάει τα τελοπών και όλα αυτά τα φάρμακα, αμφισβητεί την πανδημία, ενώ δεν αμφισβητεί αυτά που πουλάει και λύνουν καταστάσει. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί αμφισβητούν αυτό που η επιστήμη λέει, που δόθηκαν και μάχε και μα πήρε και εκατονταετίε να παραδεχτούμε την επιστήμη και να μπει να κάνει έρευνε και να ωφελήσει τον κόσμο με τα έργα της και τα αποτελέσματά της δεν τα παραδέχονται όλα αυτά και παραδέχονται αυτό που έχουν ως ένστικτο ως άποψη, διαβάζοντας στο facebook και όλα αυτά που γράφονται εκεί. Ένα φάρμακο ένα φάρμακο είναι αυτό που περιγράφει ο σύντροφος Αλέξης. Χειρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αυτό που θέλουν είναι απλό, πολύ απλό. Θα πάει Οι Ελληνίδε και οι Έλληνε αυτό που θέλουν είναι απλό. Πολύ απλό. Καπάκι, αλήθεια. Το είπε και αυτό χθε. Κάπω έτσι το είπετε. το είπε έτσι ακριβώ. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Αφού έχουμε μπει στα φάρμακα, στην κατηγορία φαρμάκων, έχουμε τον σωτήρα όλων ημών, τον τρέχοντα σωτήρα, ο οποίο κάνει προτάσει. Μπορώ λοιπόν να σα βεβαιώσω. Από πρώτο χέρι ότι το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί πλήρως τον τίτλο του. Παρέχει φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο. Ως <Τι> Πρωθυπουργό ένα είναι Μητσοτάκι. Καλά που ήταν αυτό ο άνθρωπο, εξισωθήκαμε. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπο. Γλιτώσαμε και εμεί από το θάνατο. Πολύ τον ζηλεύω αυτόν, τον συμπολίτη μα που έχει τέτοιες απόψεις, είναι πάρα πολύ, δεν είναι ένας, αλλά που τολμάει και βγαίνει όλο αυτό και θεωρεί ότι ζει επειδή είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτούς τους τύπους του συναντάμε καθημερινά, είναι αρκετοί, νομίζω όχι πλειοψηφία. Ε, και δεν έχει να κάνει με το ποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που έχουν το ίδιο μπορεί να λέει για τον Ανδρέα Παπανδρέου κάποτε, ή για τον Αλέξη Τσίπρα, ή για τον Γιώργο Παπανδρέου, για τον Καραμαλή, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον επόμενο. Αλλά είναι αξιοζήλευτοι, έχουν έναν ωραίο τρόπο σκέψη, πάρα πολύ απλό και ικανοποιούνται με το ελάχιστο. Με το ελάχιστο και έχουν και το θάρρο να βγουν να το πούνε. Τελεία όλα αυτά. Η μέρα έχει επέτειο σήμερα. Πριν δύο χρόνια σαν σήμερα, η νοικοκυρέη, αυτό το καρκίνωμα στο σώμα τη κοινωνία, οι νοικοκυρέοι, όχι οι νοικοκύριδε, σκότωσε σε live σύνδεση τον Ζακ. Έναν άνθρωπο που τον θεωρούσε διαφορετικό. Αυτό το καρκίνωμα, οι νοικοκυρέοι, ξαναλέω, ευυπόλοιπτοι πολίτε, μαγαζάτορε καθαροί, άνθρωποι τη διπλανή πόρτα, οικογενειάρχε, θεοσευούμενοι από αυτού, κάνουν και μεγάλου φαντάζομαι, καθώ πρέπει φαινομενικά. Αυτό λοιπόν το καρκίνο μας σκότωνε και σκοτώνει καθημερινά με λόγια, ηρωνίες και κρυφά γελάκια, ότι θεωρεί διαφορετικό ότι είναι ξένο προς τα χριστά ήθη, προς τις δικές του συνήθειες και εικόνες, ότι δεν μπορεί να καταλάβει να αντιληφθεί. Το σκοτώνει είτε με λόγια, πριν δύο χρόνια και με κλωτσιές. Και είναι πολλά αυτά που δεν μπορεί να καταλάβει όλο αυτό το συνοθήλευμα. Αυτό το καρκίνωμα. Διαυρωμένε προσωπικότητε, ανολοκλήρωτε, φουλ στην υποκρισία και στο μίσο, μεταδίδουν σαπίλα και σε μερικέ περιπτώσει, όπω πριν δύο χρόνια, σαν σήμερα, και θάνατο. Κυρπαντελίδε που το μόνο που του αξίζει και χωρί πολλέ χαμένε συζητήσει και όπω λέει και το σχετικό τραγούδι, είναι θάψιμο μες στα σκατά. Ο ένα από αυτού που σπάγανε το μαγαζί ήταν ο Μαγαζάτο, <Και> ότι είναι περαστικό. Ναι. Βλέπω ένα παιδί μέσα σε κατάσταση, δηλαδή, φούνα του έκανε στα έπεφτε κάτω. Ήταν, δεν ξέρω τώρα, είχε βάλει τράξη, δεν ξέρω τώρα. και πάλι ψυχοφάνηκε. Όταν ο τα ξέρει αυτά, ναι. Αλλά ο άνθρωπο παραπατούσε με ένα πυροσβεστή να προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα. Αλλά δηλαδή, δεν είχε τον πυροσβεστή να με τσαγανό. Με το που πλησιάζει το κεφάλι στη βιτρίνα, μου φαίνεται πρώτο ο άνθρωπο, όχι η ίδιο. Του άλλου ο, ο άνθρωπο κάνει. μία κλωτσιά και του πάει, δηλαδή, το ένα που μείναν τζάνη και το έσπασε πάνω στο κεφάλι με το πόλεμο. Κάζει λεφτά, όλα λεπτά, όλα λεφτά, έτσι οι άνθρωποι μετελήνη έχει κι σύζυγο σιγώ, χωρί πεδύει. Μοντέλα έπιπλα, πλασμα τιβή και αντροστροφή, πλεματική τι πλάσσουν το όνειρο η ζωή και το φως Μα σύστον που πάρεις σου χρησμένος ενός Τι πλάσσουν το όνειρο η ζωή και το φως Μα σύστον που πάρεις σου χρησμένος ενός Εκεί με άνθρωπε κύριοι Παντελή Την καπεθαίνουμε πάνω στη γη Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί Μαμπη και και έτσι με άνθρωπε, κύριε Παντελή Σκευρώσες στο μαγαζί Την νιώτη ξόδεψες και την ορμή Για την τραγμή, για τον πέτσι Τίπλα σου τόνιρο η ζωή και το φως μας είσαι στον κουμπάρι σου, κλεισμένος εντός Τίπλα σου τόνιρο η ζωή και το φως μας είσαι στον κουμπάρι σου, κλεισμένος εντός Κυρπατελή, γαλλικανιά τα του και τη ζωή. Λαγινή, πόνειρό, πετά μισομή. Να, Να πα και εσύ, κύρπατελή. Δίπλα σου, τόνειρο, η ζωή και το φω. Μαζί, το κουμπάρι, σου κρυσμένο έτο. Δίπλα σου, τόνειρο, η ζωή και το φω. Μαζί, το κουμπάρι, σου κρυσμένο έτο. Χωρίς την Εκκλησιά, να προκοπιέσεις την παταγιά, Παγκριά απ' τα κόμματα, μη φρεις μπελά Πατρίστης χειά και θα μετά Ο γιος σου, μονάχα, ναι, καλά Να αφήσεις το αγώμα και το παρά Και εσύ τι έδωσε κύριε Παντελή Πες μας, τι έκανες αυτή τη γη Πες μας, τι άφησες, κληρονομιά Του να εμπνέει η νέα γενιά Έτοινε άνθρωπε, Έτρο με άμπουλε σ' η φασουλή πρόβλησε και την ψυχή άθιο πετσί χωρίς πνοή Δίπλα σου πόνηρο η ζωή και το φω Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένο ενό Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φω Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένο ενό Έτσιμοι άνθρωποι, νέα γενιά Κάψτε του με στα σκάτα Γι' αυτούς που φτιάξανε το παντελή Σχολική, αχρηστό, σαφή Μόνο το, όχι μόνο τον Παντελή, αλλά και αυτού που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο μέσα στη γη, για να έχει και παρέα γιατί αυτά είναι ωραία όταν υπάρχει παρέα. Ελληνοφρένια εδώ, όπω κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά, 1080 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Χριστίνα Γκελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Μα ακούτε και στο ελληνοφρένια.net.gr, τώρα live μετά ηχογραφημένου. Μα ακούτε στο YouTube από το ελληνοφρένια.official, τώρα live δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Από κάτω έχει και chat, μπορείτε εκεί να μα ακούσετε επίση. Μα ακούτε live και από το facebook, τα παμε όλα σας περιμένει στο τηλέφωνο ο άλλος να του πείτε τα δικά σας, ξεκινάει και εβδομάδα πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις Γεια σα, Αποστόλη Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη Αποστόλη. Το κατάλαβα. Από Έτσι, τι? Είμαι μια παρθενιά σήμερα, είμαι 20 χρονών. Πήρα να πω ότι. Σαν σήμερα, πριν 7 χρόνια, διαμορφώθηκε η άποψη μια γενιά. Διαμορφώθηκε οι αγώνε μα. Τα πάντα μα. Το ποιοι είμαστε και τι υποστηρίζουμε. Αυτό ήθελα να πω και ντρέπομαι πραγματικά που σήμερα, από το πρωί, Βλέπουμε όλα τα άλλα εκτό από αυτό που θα έπρεπε να βλέπουμε στην τηλεόραση. Μην εκλείσει. Εσαι στην τηλεόραση δεν δε αυτά που θε να δει. Μην ξεχνάμε ότι το σύνθημα λέει ότι μπάτσε τη βιβύη, χρυσία όλα τα τα άρματα δουλεύουν μαζί. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Συμφωνώ με το Θήμιο ότι τι περισσότερε φορέ. Και αναφέρεται στο θέμα τη βία, βέβαια. Καλή είσαι και εσύ, μπράβο, για πες. Δε, καλή είμαι, τι να κάνω, με κάνατε εσεί να είπε καλή. Λοιπόν, ε, αναφέρει το θέμα τη βία και του φασισμού, με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λίγο, ρε, παιδάκι μου, λίγο να τσιμπήσει και το θέμα αίτιων και αιτιατών, όπω λέει η επιστήμη τη φιλοσοφία και τη ψυχολογία. Ότι και αυτά τα φασιστάκια κάποιο τα ανέθρεψε σε κάποιο σπίτι. Α, δεν τα έχουμε πει. Καλώ Καλώς όρχες. Μπράβο. Άντε καλώς ήρθες. Χάρηκα που είδα. Έλα ρε Αποστολή, κάθε χρόνο ζητείω. Η μόνη εκπομπή που λέω τη συνέχεια του συγχωρεμένου είναι το, το Φίσα, το καλό παιδί που έφυγε. Αλλά εγώ είμαι ένα πολύ ωραίο Αποστολή, ύστερα από 7 χρόνια. Γιατί δεν είπε και η προηγούμενη εκπομπή, δεν είπε ο Ποδάνο, δεν έβγαλε το ρουπακιά. Ο ελληνικό λαό περισσότερο κάθε μέρα θυμόμαστε το Φίσα. Κάθε μέρα. Εγώ το μόνο που έχω παράπονο και λέω, ποιο κερατά είναι αυτό που καθυστερεί τη δίκη και δεν του έχει βάλει ακόμα μέσα. Μην αχώνεσαι, Άστρι. Έπρεπε να εξεταστούν όλα τα πολλά πράγματα. 7 ώστε... Οκτώβρη βγαίνει η απόφαση. Ούτε και επί τη πρέπει να κάνει τίποτα 4... Δεν έχει να κάνει ε... άστο σου λέω, έπρεπε να ελεχθούν πολλά. αστο σου λεω επρεπε να ελεγχθούν πολλα αστο ε... ε... Ποιο είναι αυτό ο θήνο πάλι, μα εγκίνησε, μα έκανε να κλαίμε. Παλίμω. Λοιπόν, εσύ, ο Γεωργιάδη, το τσίπρα δεν τον έλεγε ο Κολοτούμπα ή έκανα, έκανα λάθο εγώ τον ακουγαλάκι. Ε, Αλλάξαν λίγο τα πράγματα, ε, άλλο πολιτικό χρόνο. Τι τα ψάχνει τώρα κι εσύ, Κάϊ χέσου. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέει ότι όταν είναι σαν υπουργό, θα λέει η Βόρεια Μακεδονία και σαν πολίτη, το ίδιο ψάχνουμε. Τι λέει ο άνθρωπο. Μην το ψάχνει, δεν έχει σημασία. Για, τι κανείς. Γεια, καλά, εσύ. Καλά, σορι, <coughs> λίγο βραχνιασμένη. Όπα, τι βραχνιασμένη, γιατί. Όπα, έχει το χτυκιό, Όχι, μωρέ, δεν Στο δε διάλογο χάμω. Αφού δεν είδα στις πίτσες, μπλε, δεν κόλλησα από εκεί. Ό, δεν είχαμε εμεί. Δεν είχατε εσεί και τι χτυκιό εντύπωση ήταν αυτό τότε. δεν, ο, δεν είχε ο κόσμο κάτω. Πάνω είχα εγώ, εγώ <laughs> το είχα πάνω μου. Α, εσύ το είχες, εντάξει, αφού δεν ήρθα λοιπόν ας εδώ, να σε δω, δεν σε κλησίασα Έχεις την ευκαιρία είσαι. σου, αν θες να έρθεις, κάπου βολικά, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο Μύλος στον Σάββα, κήπο θα... του θα... Μύλου έξω, ανοιχτό. Αύριο. Το ερχόμενο. Καλημέρα Προστολή. Για. Yeah. Κάποιος, κα... κάποιος... Κάποιος αγαπάει, είμαι εγώ. Κάποιος σε ζητάει, είμαι εγώ. Κάποιος ξεδυχτάει το ο φιλόσοφο είπε α. ότι άλλου λίγου καθηγητέ ακόμα να, να, να έχουμε και τη βουλιάξαμε τη χώρα. Λοιπόν, δεν σταματάνε λίγο εκεί συνέχεια με την πανδημία. Είμαστε που είμαστε στο μαύρο μα το χάλι. Ναι, ναι πάνε και πεθαίνουνε. Δεν πα περιμένει λίγο, αγάπη μου. Ναι, τώρα σου ήρθε, τώρα που έχουμε δουλειέ, ξεκινάει η σεζόν. Τώρα που τώρα. έχει και λίγο κόσμο στι κηδείε. Πήγαινε, πέθανε μια καλή περίοδο. Αποστολή, α και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Να πούνε και τίποτα άλλο. Λένε <laughs> και... και για τον Big Brother. <laughs> εκεί εξαντλείται όλο. Ευχαριστημένη να είσαι. Έλα, γεια. Ακουστώ εγώ ξέρω για 500.000 μάσκες, είναι σωστό. 500.000 μάσκες, 500.000 ευρώ. Όχι, όχι, περίμενε, 6 Α, όχι, είναι λίγα λέω, σωστό. Περίμενα, Είναι, είναι 500.000 μάσκες. Ωραία, mm -hmm. 12 ευρώ η μία κάνει. Καλά είναι. 70 λεπτά κοστίζει. Τι είμαστε, δεν κατάλαβα να φτιάχνουμε με... Μάσκε που θα τι φτιάχνουν φίλοι μα και θα κοστίζουν ένα σκασμό λεφτά. Άντε, να ένα ευρώ. 12 ευρώ μία. Ναι, αλλά είναι μεγάλη. Άμα Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκι. Ωραία! Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπο και σωθήκαμε. Λο Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπο και σωθήκαμε. Το χειρίστηκε καλύτερα από όλο το, όλο το πλανήτη. Δεν μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος. Γλιτώσαμε κι εμείς για αυτό το θάνατο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ. Δεν το χορτένεις. Αυτό που λέει ο κύριος συγκεκριμένος. Όμως έχουν επιτυχίες σε πάρα πολλούς τομείς. Ακούμε αναλυτικά από τις ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος. Δημοσιογράφος Μάρτιο. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Συγκεκριμένα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των κρουσμάτων. Δηλαδή, δεν θα αναφέρεται καθημερινά ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά ο αριθμός των υγιών Ελλήνων. Έτσι χτες, από τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων, υγιείς ήταν τα 10.999.700. Ενώ 300 μαλάκε δεν πρόσεξαν και κόλλησαν χτήκιό. «Θέλω να συγχαρώ τους 10.999.700 συμπολίτες μας που είναι υγιείς», δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας με σχετικό διάγγελμα. Οι υπερορίε χωρί αμοιβέ είναι το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασία. Σύμφωνα με αυτό, κάθε εργαζόμενο θα δουλεύει πάνω από 5 ώρε υπερορίε την ημέρα χωρί να αμοιβεται. Η πρωτοποριακή αυτή απόφαση γίνεται για να στηριχτούν οι επιχειρήσει λόγω τη πανδημία. Εάν δε στην επιχείρηση που εφαρμόζεται το μέτρο παρουσιαστεί κρούσμα του ιού, τότε οι εργαζόμενοι παραχωρούν το μηνιάτικό του για την περαιτέρω στήριξη τη επιχείρηση. I'm not afraid to Σπήρα δέκα μαθητών συνέλαβε η ελληνική αστυνομία. Οι αδίστακτοι εγκληματίε παγούρίνο παγουρίνωτο συμμαθητών του, άδειαζαν το νερό που είχαν μέσα και τα χρησιμοποιούσαν για μολότοφ. Το γεγονό σόκαρε τόσο την υπουργό Νίκη Κεραμαίο, που κράτησε την αναπνοή τη για τέσσερα ολόκληρα λεπτά στο ασανσέ του Υπουργείου τη, ενώ αυτό ανεβοκατεύαινε συνεχώ μεταξύ Τρίτου και Ισογείου. Η αδίστακτη ήδη στα χέρια του Νίκου Χαρδαλιά. Λιγούρα έπιασε την Τζέννη Μπαλατσινού πριν μια ώρα Και πεθύμησε να φάει σαρδέλες της χάρα με μερέντα Το υπέροχο έδεσμα της προσέφεραν δημοσιογράφοι Που βρέθηκαν δίπλα της αυτήν την τόσο δύσκολη στιγμή Καιρός Θα λέγει κανείς ότι τα κανάλια ίσως τρομοκράτησαν λίγο παραπάνω με τον Ιαννό Εκτό αν τους το παρήγγειλε ο Σωτήρας χαρδαλιά. Καταναλώνουμε περισσότερους σωτήρες από αυτούς που μπορούμε να... να καταναλώσουμε. Έχουμε μάλλον περισσότερους από αυτούς που μπορούμε να καταναλώσουμε γιατί άκουσα τον Ρόδο, σωτήρας και ο Χαρδαλιάς. Είναι ο Βαρεμένος στο πάνελ, έχει και τον Πάπη Παπαδημητρίου εκεί και λένε τα δικά τους. Ελπένα δυστυχώς ακούγοντα τον κύριο Βαρεμένο επί πέντε λεπτά τώρα, διαπιστώνω... 5 λεπτά ακριβώς σας μέτραγα. Έχετε λοιπόν, υπερδιεργεί επαφή διαπίσωσα... με το χρόνο Παπαδημητρίου. Όχι, όχι, δεν ξέρω, το χρονόμετρο του κομπύτερ πάντως... Παρακαλώ, πείτε, με χάνω λοιπόν... το χρόνο μας αυτό, θα δούμε. Άμα είστε αδικημένοι και στο χρόνο στα, στα, στα μέσα ενημένους και δεν μιλάω για το όπεν, ε τότε θα πέσει και το ταβάνι να μας πλακώσει. Και έπεσε. Έπεσε το ταβάνι πάνω στο κεφάλι του, βαρεμένου λαός μέρος δεύτε ναι. Έλα γορηνά μου. Ένα μανάρι. Να σου πω φίλε. Κανεί και τον καζαμία. Τι να σου πω, Λοιπόν, άκου τώρα είδα ένα παιδί γονείρο. Άκου να δει μου να λέει με μια παρέα, ήταν όλοι είναι δημοκρατε. Ξαφνικά ενώ δεν κάνω μου πολύ ω πουλή, αλλά Ήταν όλοι μαζί λοιπόν και τα λοιπά, αλλά να παραγίνουμε πίτσα, παίρνουν στην πίτσα φαν. Του λέει προσφορά για να Μακεδονική πίτσα. Μόνο για σά όμω. Πίτσατε μπλα, δηλαδή. Ακου άκου, άκου παραγκαίνουμε Μακεδονική πίτσα, με κοροϊδεύαν κι όλε σε δεν θα φάσα πλήρωσε κανονικά κτλ. Τι έχει η πίτσα μέσα. Και φέρμε μια πίτσα και ήταν στο σχήμα τη μούρη του κούλι. Τι σχήμα Ήθε είναι τυριά... αυτό με τι πατρόν το κάνανε ναι, για πε. κάνει διάφορα, είχαν διάφορα τυριά από εδώ και εκεί πασπαλισμένα. Mm -hmm. Και στη μέση αντίμα καβ... και τον κάνικο είχα να τεράστιο καβίδι. Οπα. Ψυλοκομμένο ή ολόκληρο. Ολόκληρο, κανονικά. Και με μεταρχείου. Ήτανε μπλέ. Καταρχήλια μόνο. Αυτό είναι το περιήκη στο περιέργο. Γι' αυτό είμαι μπροστά. Είναι μπλε, αυτό είναι πίτσε μπλέ. Εγώ δεν έφαγα πάνω. Τα λέω εγώ, τα λέω εγώ. Και όχι απλά τα λέω, θα τα πω και στη βόρεια Ελλάδα γιατί το Σάββατο ανεβαίνω Θεσονίκη για παράσταση. Μίλο. Το Σάββατο λοιπόν όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη στο Μήλο Να δούνε την πίτσα Α, του Κυριάκου Πριν έρθει και στη Θεσσαλονίκη η καραντίνα Πρώτο ο Αποστόλης και μετά η καραντίνα Αποστόλη Ένα δεν θα το πιστέψει. Καταρχά, μιλάω στο πληθυντικό, θα με επεχρώσουν. Είμαι κόρη κοδό μου. Δεν θα το πιστέψει. Έχω στα χέρια μου μία φωτογραφία του Prime Minister που είναι κούκλο. Τιγκόμενο θέα μου. Καλέστητο. Πάρα πολύ. Μορμή λαμπάδα, κοιλιακή. Ναι, ναι, ναι. ναι το το θετικό μα ρογοβίζει. Είναι τόσο όρο. Αυτή με το Ζάιφ. Που δεν την έβαλε στη σελίδα του, την έχω εγώ να του τη στείλω, να το πει. Ένα χαμπέρι. Και με το Ζάιφ καλό ήταν, ναι. Ήταν, δεν ήταν, ναι, ναι. Ήταν υπέρολαμπρο υπέρ και υπέρο και υπέρκομψο σύζυγο τη υπέ ο Μητσοτάκη τον εξέσχισε το Ζαεφ, Ζαεφ. Πώ το λένε αυτό, ναι, Το Ζαεφ, Ζαεφ. Ζαεφ, αι, τον ξέσχισε, μάτι. Καλέ, είδε αφού... τον βλέμμα που το κοίταξε που ανέβασε λίγο το μάτι, το άνοιξε πιο πολύ, λίγο πιο γουρλό. Παιδί μου, Τα μισά να μου έκανε, τα μισά θα είχα κατεβάσει όλου του κάτω. Ρε κράτα για τα κολομάγουλα του άνθρωπο. Δράστα, τώρα είναι η σειρά του Ερδογάν. Τώρα θα ξεσχίσει. Άσε τον Ερδογάν, άστρον για τον Αφιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Oh, Κάθε φορά που ακούω το όνειρο του να τρεχιάζει όλο μου το <laughs> φιλέ. Oh. Να σου πω κάτι. Μπράβο, Είμαι πολύ περιφόρω για εσά που δουλεύετε σε ένα αντιλεπτικό σταθμό που έχει και δυνατό λόγκαρ που τραβάει τα. Κουσαρεί. Ε? Ναι, είναι λίγο ξεφτύλα όμω που δουλεύει εκεί πέρα. Και επιπλέον πόσε φορέ έχω πάρει τη λέξη. Είσαι σύριζα φίλα μου. Πού το κατάλαβε από τις αυταπάτες Ποιε θα τα Ποιε θα Που πατέρα. ότι είναι ξεφτύλα στον έναν ε, καπιταλιστή, αλλά δεν είναι στον άλλον. Α, ah, ναι, ωραία την, τώρα, την άκρη. Και φαντάζομαι προτιμά. Άρχεται να μην υπάρχουμε. Ε? Ευχαριστούμε Είτε. παρόλα αυτά, ευχαριστώ για την παρέμβαση να είμαι σε καλά. Γενικώ, άντε στα μπουτρούμε <laughs> του κουλουνδούρου πάλι. Μην έξι τα πάει και το τηλεφώνη, αλλά είναι λίγο πιο πολύ. Άντε σου γεω, καλά και ο Ζάκο. Επίσης, για να ξέρει να μπεις είναι ο στήστες εν Στην εκκλησία δεν κολλάει, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κολλάει, στο ρουβά δεν κολλάει, στη Θεοδωρήδη δεν κολλάει, στο Σοκράτη μάλαμα κολλάει. Στο μάλαμα το όξερο ότι κολλάει. Άσε που στο μάλαμα το λιγότερο που έχει να κολλήσει εκεί μέσα είναι κορονοϊό. <laughs> Άσε με τώρα εκεί πέρα, με, με, με, με τους άπλοι τους. Τα Ούτε στο Μάριο Φραγκούλη κολλάει ε, Αν το, το ξέχασα αυτό, μεγάλος καλλιτέχνης ε, Πόσος με να θυμηθεί Ούτε στο ε, Λιγνάδι κολλάει Στο Λιγνάδι, όχι <laughs> okay, γιατί ε, ήταν Στο Λιγνάδι έχεις να κολλήσεις γλίτσα και άλλα Ναι, ήταν, ήταν... Θα, φύγεις, θα φύγεις με κάμια κολλημένη ακρόπολη πάνω στη γλώσσα σου Όχι okay, okay, δεν το θέλουμε αυτό ε, που δεν είναι Εγώ δεν σα λέω ότι θέλω να κυβερνήσω γιατί μου έλλειψε η καρέκλα τη εξουσία. Σε προσωπικό επίπεδο μου έλειψε καθόλου να ξέρετε. Ο σαρατζίνα, ο σαρατζίνα. Σε προσωπικό επίπεδο μου έλειψε καθόλου να ξέρετε. Αλλιόνα, ο σαρατζίνα, ο σαρατζίνα. Λέω όμω ότι είναι όριμο τέκνο τη ανάγκη ο Σιριζακηπρουδευτική συμμαχία. Ξανά. Θα τα μου. Όχι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, αλλά ένα αναγκαίο. Ο, ο όπω να περιμένουμε λίγο να του λείψει καρέκλα, Γιατί μέχρι στιγμή δεν του έχει λείψει, όπω λέει. Οπότε να περιμένουμε και αυτό για να είναι πιο πλήρε το πάκετο. Θα ακούσουμε τώρα την εν ζωή Μπουμπουλίνα σε αυτόν τον τόπο. Μην ταινίσει. Η Μπουμπουλίνα ήταν σε πρώτη ζήτηση από ναι. πολλού. Γιατί δεν κάνω ξανά την Μπουμπουλίνα. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα και το πιστεύω ότι τώρα. Το να κάνουμε πάλι την πουμπουλίνα, που την mm. είχα κάνει με τον καλύτερο τρόπο, με τον Μίνο Βολανάκη, ήταν σαν φιλελληνικό project, mm -hmm. γι' αυτό και δεν είχε κιτς μέσα καθόλου. Mm. Δεν χρειαζόταν ε, άλλο η παράσταση κιτς, υπήρχε αρκετό. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά. Προχτές, ε, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την μνήμη του Παύλου Φίσα, έγινε και μια διαδικτυακή συναυλία. Μετάξει των τραγουδιστών αξιόλογων, και πολλοί αγαπητών που πήραν μέρο σε αυτή τη διαδικτυακή συναυλία ήταν και να τάσαν από φίλου. δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε το ένα από αυτά. Είναι από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, Μίκης Θωδωράκη δηλαδή, Γιάννη Ρίτσο στίχη, Μήκη ε, Θωδωράκη Μελωδία. Είναι το Βασίλεψες Αστέρι μου. Πολύ απλά, θα σα πω μόνο τρει λέξει, νομίζω θα το καταλάβετε. Είναι ανατριχιαστικό, συγκλονιστικό και σπαρακτικό. Βασίλεψε σ' μου βασίλεψε η πλάση κι ο ήλιος κουβάρι όλο μαύρο, το φέγκος του έχει Κόσμο κόσμος περνάει καί με σκούντα στρατός καί με πατάι μα με το μάτι ουδέ γυρνά ουδέ σε πάει Την άχνα απ' άνασά νιώθω στο μάγουλο μου αχ και ένα φως, φως στο βάθος πλέει του δρόμου τα μάτια μου σκουπίζει τα μια φωτεινή παλάμη. Αχ, σου γιώκα μου στα σπλάχνα μου μη. Και να ανασυκωθήκα το ποδήσαι και ακόμα. Φω, η λαρολεύεντη μου μ' ανέβασε από το χώμα σήμες τώρα σ' έντυσανε παιδί μου εσύ κοιμήσου κι εγώ τραβάω στα αδέρφια σου Φωνήσου. Το αφιέρωσε στην Μάγδα Φίσα Εδώ φτάσαμε στο τέλος με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην 7η Οκτωβρίου που είναι η απόφαση ιστορική μέρα έτσι κι αλλιώς που είναι η απόφαση για τη δική της χρυσή Αυγής χωρίς να έχει κανείς την ψευδέστηση ότι από τα δικαστήρια αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα Είναι όμως μια κομβική κομβικότατη η μέρα Τελείωσαμε εδώ τρίτο μέρος τουλάχιστον. Πάεις στο μαγαζί να τα υπόλοιπα βρεις για σας. Άλλη μέρα ο, ο ίδιος; Λοιπόν, ε, Στέφανος ονομάζουμε. Ε, Στέφανο. ε, απλά ήθελα να πω ένα για. Για. Yeah. Ε, Τελευταίο. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν από 7-8 χρόνια περίπου Γιατί έτσι ε, α, Προτιμώ βασικά δεν είμαι πολύ πόλη του, της ε, live επικοινωνία, Απλά και την προηγούμενη φορά που είχα, πει, που είχα επικοινωνήσει μαζί σου Είχα εκφράσει το θαυμασμό μου για το πόσο ετοιμόλογος είσαι Ναι και λίγα λες το, ε, Λοιπόν το ίδιο θέλω απλά να σου πω και τώρα Αυτό παρακολουθώ τις ε, εκπομπές Ήθελα απλά εδώ και τόσο καιρό να ξαναεπικοινωνήσω να πω και πάλι ένα γεια Γεια πολύ. Να σε καλά. Ε, καλή συνέχεια με Γεια Μπορεί να πει κάποιο στο το Βρούτσι να σταματήσει να ραδιάζει Αρλούμπες Δεν γίνεται, είναι στη φύση του, δεν έχει να πει κάτι άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Τότε να σου πει κάποιο, δεν μιλάω για μένα, μιλάω εκ μέρου συνεργάτη δάσμου. Αυτή τη στιγμή, από το καλοκαίρι, από τέλο Ιουνίου, έχει καταθέσει χαρτιά για ταμείο ανεργία. Έχει ξαναπροσληφθεί εδώ και πάνω από 10 μέρε και η κατάσταση τη αίτησή τη είναι σε αναμονή, ούτε έχουν ελεγχθεί χαρτιά. Έτσι. Όχι να έχει πληρωθεί, δεν να έχει πληρωθεί ούτε καν. Δεν έχουν αλληλευθεί τα χαρτιά τη ένδυση, δικαιολογητικά και τα σχετικά. Και είναι φυσιολογικό. Εντάξει, κυρία πόσο θέλετε, το, ένα κράτο έχουμε. Ένα κράτο χειμώνα καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, έχουμε κι άλλες δουλειέ. Ναι, ένα, ένα κελυψό που έλεγε και ο παππούς μου. Α ε, το, το πει κάποιο το μαλάκι να σταματήσει να λειτουργεί. Μην λέτε έτσι, δε. οι άνθρωποι μα σώζουν. Έλα, έλα, γεια. Μα σώσαμε. Ναι. άντε, γεια. Λοιπόν, ημέρα μνήμη σήμερα και είμαστε σε αναμονή τη απόφαση για του δολοφόνου του Παύλου Φίχτα. Ημέρα μνήμη σήμερα, όντω και όταν πήρε, αλλά και σήμερα Δευτέρα, 21 του μήνα, από τον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην Ομόνια. Είναι και αυτό για το οποίο από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει απολύτω τίποτα. Τι να γίνει καλέ. Οι νοικοκυρέοι σπίτια του, mm -hmm. οι κερπαντελίδε όλοι, κάτι εδέ κόλου για του μπάτσου που τη βγάλανε καθαρί, Όλα καλά. Μια χαρά, μην ανησυχεί. Okay. Και οι μπάτσοι συλλαμβάνουν που πάνε και σβήνε βάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Σωστό. Και μετατρέπουν σε κατηγορούμενου νεκρού, όπω στην υπόθεση του Μαρ. Σοβόλο, ναι. Ανησυχώ και για την απόφαση αυτή για τους του δολοφόνου του Παυρουφή. Σε κάτι μου λέει ότι θα πέσουν στα μαλακά και μακάρι να διαψευστώ. Α μην ε... είμαστε απεσιόδοξοι. Σωστό. Σχετικά με τι μάσκες που ακόμη είναι ένα θέμα που συζητείται. Λοιπόν, η μία από τι εταιρείε που έφτιαξε τι μάσκε εξέδωσε μια ανακοίνωση. Στην οποία λέει ότι πήγε στου υπεύθυνου δείγματα, γραμμένα στι διαστάσει που εφτιαξε τι μασκε μια ανακοινωση στην οποια λεει οτι πηγε στου υπευθυνου δειγματα γραμμενα στι διαστασει που εδωσαν τα είδαν, τα ενέκριναν και του είπαν προχωρήστε την παραγωγή έτσι. Γιατί μα δουλεύουνε, Γιατί μπορούνε. Γιατί δίνουμε 35 άρια στο Big Brother. Σωστό. σωστό. Άρα, Απολύτε. ποια είναι η σφιγμομέτρηση. Αυτοί βλέπουν πόσο μάλακες είναι για να δω. Ωμαλάκι, 40% θα του γράψω. 6 εκατομμύρια ευρώ. Και λίγα είναι. Και για τους αρνητές τις μάσκες θέλω να πω κάτι. Ναι για πε, γιατί είναι κάποια θέματα που γενικώ δεν γίνεται να τα σχολιάσεις. Λοιπόν, κάπου μακρινά, μακριά από εδώ, κάπου στην Ινδονησία, τους αρνητές τις μάσκες τους βάζουν και σκάβουν τους τάφους για να βάλουν τους νεκρούς από COVID. Δεν θα ήταν ένα ωραίο μέτρο. <ΣΣ> Λοιπόν, ξεκινάμε, ξεκινάμε, γιατί δεν, δεν, δεν, δεν προλαβαίνουμε εδώ από αυτού. Ε, Μόλι ανακοίνωσε ο Κουμουτσάκο στα μέτρα, τη Μόρια. Α, ωραία, τι, θα κάψει τελικά και του πρόσφυγε. Καταρχά, δεν τα ξέρει καλά. Δεν τα ξέρουμε καλά. Δεν, για άλλη μια φορά, η προπαγάνδα των Τούρκων, μάλλον, είναι εκεί πέρα. Δεν κάει και όλη η Μόρια μεγάλη. Πρόβλημα έχουν, λέει, μόνο οι 3.000. Και γι' αυτό, επειδή έχει κάθε, λέει, ολόκληρο κλιμάκιο, κατεβαίνει τώρα κάτω κτλ. Οι 3.000, λέει, έχουμε κατά διάφορε λύσει. Η πιο σοβαρή και προφανή λύση, λέει, είναι οι σκηνέ. Δηλαδή, α, εγώ, νο, εγώ νόμιζα α... επαναπρόθεση. Καεί... Κάει... Στη oh. θάλασσα και καλό oh, oh, okay, Όχι, όχι, Επειδή είπες ο Κουμουτσάκο, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου σε κάτι πολύ δημοκρατικό. Λέει, έχουν βγάλει, Τώρα έχουν βγάλει από όλε τα, τα κράτη της Ευρώπης και του εξωτερικού Το έχουνε δεύτερο θέμα σίγουρα ας πούμε, τη Α, μωρέ, Δεν μπορώ να τους πετάξει το Στα το ελληνικά μημιέ έπαιξε ή σαν τις μηκίνες κι αυτό Α δεν ξέρω στον δεν κοιτάω κάνετε τίποτα Ελληνοφρένεια, The Press Project Μέχρι εκεί είμαι δεν έχω ελληνικά μέσα Λοιπόν που λες 3000 χινές παιδιά οπότε λύθηκε το θέμα πάλι τα ίδια Φροχωράμε ευρωπαϊκά, δημοκρατικά και πάντα είναι Γερά.